Στοίχη 6-13. Έκα ε, λέει οι δύσεις του Τιμοθέου παρηγόρησαν τον Απόστολον. 6:13 13 εκα οι του τιμοθεου παρηγορησαν τον αποστολον 6 τωρα δε όταν μας ήλθαν από σας ο Τιμόθεος και μας έφερε χαροποιάς ειδήσει για την πίστην και την αγάπην σας και μας εβεβαίωσεν ότι έχετε πάντοτε αγαθήν ανάμνησην ημών και ποθείτε πολύ να μας είδετε, καθώς και εμείς ποθούμε να σας είδωμεν. 7. Δια τα συνδύσεις αυτάς αδελφοί, λόγω της ακλονή του πίστεω σα επαρηγορήθημεν εξαιτία σα εις όλη τη θλίψην και στενοχωρίαν μας. 8. Και επαρηγορήθημεν, διότι ο στηριγμό σας εις την πίστη είναι ζωή μας, και τώρα ζώμεν εάν σείς μένετε στερεήστην μετά του κυρίου σχέση και κοινωνίαν. 9. Πράγματι δε η πίστη σα είναι ζωή εφρόσινος δια μας. Διότι ποιαν ευχαριστίαν δυνάμεθα να τα αποδώσουμε τον Θεόν για εσάς, δι', σας, δι όλην τη χαράν που χαίρομεν εξαιτία σα εμπρός στον Θεόν, του οποίου δώρον είναι η προκοπή σα και ο στηριγμό σας εις πίστη. 10. Δέκα. αυτόν νύχτα και ημέραν παρακαλούμεν θερμός να μας κατεβοδώσει, για να είδομεν το πρόσωπον σας και να τελειοποιήσουμεν τα σελήψεις της πίστεώς σα. Είθε δε ο Θεός και Πατήρ μας και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, να απομακρύνει κάθε εμπόδιο από τον δρόμο μας και να διευκολύνει το ταξιδιό μας προς σας. Δώδεκα. Ησας δε, ήθε να δώσει ο Κύριος με το παραπάνω και να περισσεύσει την αγάπη αναμεταξύ σας και προς όλους τους ανθρώπους, καθώς και εμείς την έχουμεν προς σας. 13. Και έτσι να στηρίξει τα σκαρδία σας, ώστε να είστε άμεμπτοι, αγιασμένοι ενώπιον του Θεού και Πατρός μας κατά την ένδοξον παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οπότε θα έλθει με όλους τους Αγίους Του.